Σας προειδοποιώ ότι το ερχόμενο Σάββατο θα είναι και το τελευταίο μας κύριγμα. Σας επαναλαμβάνω δε ότι στην Παντάνασα, στο Ναό της Παντανάσης, γίνεται το Σαρανταλίτουργο. Το Πασχαλιάτικο Σαρανταλίτουργο, το οποίο έχει αρχίσει ήδη από τη Δευτέρα του Θωμά, και θα τελειώσει, με τη χάρη του Θεού, και αν θέλει ο Θεός, την Κυριακή της Πεντηκοστής. Επομένως, όσοι δεν το έχετε υπόψη, δεν το ξέρατε, δεν το έχετε, δεν το έχετε πληροφορηθεί και τώρα ακόμα μπορείτε να φέρετε και τα ονόματά σας και τα πρόσφορά σας. Οι καθημερινές Θεές Λειτουργίες αρχίζουν από τις 7 παρα και τελειώνουμε στις 8 και Τέταρτο για να εξυπηρετούνται και οι εργαζόμενοι. Βέβαια, εκτό των μεγάλων ημερών, όπως είναι παράδειγμα Μεθαύριο, που είναι η απόδοση του Πάσχα, τη Δετάρτη, θα τελειώσουμε λίγο αργότερα, την Πέμπτη που είναι της Αναλήψεως αρκετά αργότερα, γύρω στις 9.30. Αλλά να ξέρετε ότι τις καθημερινές που δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη γιορτή, τελειώνουμε στις 8.00 και 4.00. Ερχόμαστε, αγαπητοί μου αδερφοί, στο θέμα μας που είναι τα Ιερά Κείμενα των Παριμιών του Σολομόντος. Τα Ιερά Κείμενα της Αγίας Γραφής, του Βιβλίου των Παριμιών του Σολομόντος. Και ήδη το περασμένο Σάββατο ολοκληρώσαμε κεφάλαιο των του Σολομόντος το οποίον και έκλεισε με τις ευγενείς προτροπές που κάνει ο Κύριος προς όλους μας προτροπές τις οποίες σχεδόν ίδιες ακριβώς βρίσκουμε και στην Καινή Διαθήκη και αυτό δείχνει ότι ο συγγραφέας της Παλαιάς αλλά και της καινής Διαθήκης είναι ένας. Είναι το Πνεύμα το Άγιον. Παρότι υπάρχει τεραστία απόσταση μεταξύ των δύο αυτών γραφών, η Μέν Παλαιά την οποία βλέπουμε έχει γραφεί περίπου από... 3.000 και 5.000 χρόνια πρώτου Χριστού έως και περίπου 600-500 χρόνια πρώτου Χριστού και η καινή διαθήκη έχει γραφεί από τον 3ο αιώνα μετά Χριστών. Μάλλον από τον 1ο αιώνα μέχρι και τον 3ο αιώνα περίπου μετά Χριστών βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία πράγμα το οποίο επαναλαμβάνω δείχνει ότι την Αγία Γραφή εντός την έχει γράψει ένας και αυτός είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο εκκίνησε τους Αγίους οι οποίοι και την έγραψαν και αυτό το Πνεύμα το Άγιο ουσιαστικά είναι ο συγγραφέας της Μέχρι τώρα έχουμε βρει πολλά κοινά σημεία, αλλά και πολύ κοινή φρασιολογία, κοινέ φράσεις, κοινέ λέξεις, πράγμα το οποίο μας δείχνει ότι είναι ο συγγραφέας ο ίδιος. Παρότι το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας είναι του Σολομώντα, κατά το ανθρώπινον, ενώ στην Καινή Διαθήκη έχει γράψει ο Μακθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης, ο Παύλος, ο Απόστολος, ο Πέτρος, ο Απόστολος και άλλοι Απόστολοι. Τι μας είπε λοιπόν προχτές στους πέντε τελευταίους στίχους του ογδόου κεφαλαίου. Μας προέτρεψε σε κάτι. Μία λέξη πολύ βαριά και πολύ σοβαρή και ιδιαίτερα επίκαιρη για τη σημερινή εποχή. Τι λέγει, νιν, ουν, ιε άκουέ μου, παιδί μου να με ακούς, λέει ο Κύριος. Και λέω ότι αυτή η λέξη στο άκουέ μου, είναι ιδιαίτερος βαρισήμαντη, ειδικά τη σημερινή εποχή, διότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή, ο άνθρωπος αρέσκεται να ακούει όλους τους άλλους εκτός από τον Θεό. Σήμερα, δυστυχώς, στα αυτιά μας ηχούν και έχουν πέραση ο κάθε λόγος του κάθε ενός, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός, αρκεί να είναι κοσμικός άνθρωπος, αρκεί να είναι μακράν της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς το αυτί δεν έχει πέρασει ο Λόγος του Θεού. Και ακόμα και εμείς οι Χριστιανοί πολλές φορές δυσφορούμε και δυσανασχετούμε όταν μας ομιλεί ο Κύριος και όταν μας δείχνει το θέλημά Του και αρεσκόμαστε κυρίω να ακούμε θεωρίες κοσμικές να ακούμε θεωρίες ακόμα και αρνητικές και βλάστημες απέναντι στο Ιερό Ευαγγέλιο και κατά αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ότι ναι μπορεί θεωρητικά να είμαστε άνθρωποι του Θεού αλλά κατ' είμαστε εκτός και, μακρυάν, και μακράν του Θεού. Είναι λοιπόν πολύ βαριά και πολύ επίκαιρη αυτή η λέξεις, το άκου εμού άκουσέ με παιδί μου άκουσε αυτά που σου λέω και αν με ρωτήσετε πότε και πού ομιλεί ο Θεός για να στήσουμε αυτοί να τον ακούσουμε ο Θεός ομιλεί ασφαλώς και ομιλεί και να εύχεστε να ομιλεί γιατί δυστυχώς όπως σας έχω πει πλησιάζουν οι ημέρες οπότε θα συγγύσει ο Λόγος του Θεού. Θα έρθει αυτό το οποίο προβλέπει ο προφήτης Ισαΐας. Θα έρθει πτωχία. Θα έρθει πνευματική φτώχεια. Θα έρθει η μέρα εκείνη κατά την οποία θα αναζητούμε το Λόγο του Θεού και ο Λόγος του Θεού δεν θα ακούεται και δεν θα βρίσκεται. Σήμερα δόξαση ο Θεός ακούεται ο Λόγος του Θεού. Και ακούετε και εδώ στην αίθουσα που έρχεστε και ακούετε και στις εκκλησίες που πηγαίνετε και ακούετε και από το ραδιοφωνικό σταθμό και ακούετε και από τον τηλεοπτικό σταθμό της εκκλησίας και ακούετε και από τους ιεροκήρυκες και ακούετε και από την επίσημο εκκλησία και ακούετε κυρίως, κυρίως και πάνω απ' όλα μέσα στο ιερό εξομολογητήριο όπου εκεί ο Πνευματικός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Φωνή του Θεού για τον καθένα από αυτούς που εξομολογούνται και ακούεται και μέσα από φυσικά γεγονότα και ακούεται και μέσα από έντυπα χριστιανικά και περιοδικά χριστιανικά ακούεται ο Λόγος του Θεού κυρίως δε και από την Καινή Διαθήκη που βλέπετε ότι σήμερα έχουμε την άνεση να την έχουμε όλοι στα χέρια μας Όλοι να μπορούμε να την κρατάμε, όλοι να μπορούμε να τη διαβάζουμε. Θα είμαστε αναπολόγητοι, αδελφοί μου, κατά την ημέρα της κρίσεως. Και κυρίως θα σταθούμε υπόλογοι και υπόδικοι μπροστά στους πατέρες μας. Μπροστά σε αυτούς οι οποίοι μας έφεραν στον κόσμο. Οι οποίοι σαν πτωχοί. Και οι οποίοι για να αγοράσουν την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη όπως σας το έχω ξαναπεί, επουλούσαν περιουσίες και άλλοι πουλούσαν τα πρικιά της κόρης τους και άλλοι πουλούσαν χτήματα προκειμένου να αγοράσουν την Καινή Διαθήκη διότι η Καινή Διαθήκη ήταν πανάκριβη. Σήμερα μπορείς με 10 με 20 ευρώ να πας να έχεις τα χέρια σου και με ακόμα λιγότερο να έχεις τα χέρια σου το Ιερό Κείμενο τη Αγίας Γραφή και να μπορείς να διαβάζεις και με άνεση διότι κυκλοφορεί πλέον ο λόγο του Θεού και για αυτούς που δεν ξέρουν πολλά γράμματα κυκλοφορεί και με ερμηνεία. Άκουσέ με παιδί μου και δώστε αδερφοί μου τα αυτιά σα να ακούτε το Λόγο του Θεού και μην χορταίνετε και μην αισθανθείτε ποτέ κορεσμένοι και μην πεις ποτέ φτάνει κουράστηκα, δεν θέλω να ακούω άλλο μην το πεις ποτέ αυτό. Άμα φτάσει ο Λόγος του Θεού να μας κουράζει αδελφοί μου, σημαίνει ότι είμαστε, ε, ότι είμαστε ανάξιοι του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να σε ικανοποιεί, να σε χαροποιεί, να Τον απολαμβάνεις, να Τον ευχαριστιέσαι. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι για όλους μας η παρηγορία μα, η παράκλησή μας η απόλαυσή μα. και αλλήμωνο αν φτάσουμε στο σημείο να λέμε «φτάνει, κουράστηκα» «άκουσέ με» λέγει ο Κύριος και όποιος ακούει λέει παρακάτω το λόγο του Κυρίου γίνεται σοφός σοφή δεν είναι αυτοί που ξέρουν γράμματα ούτε αυτοί οι οποίοι ξέρουν γλώσσες ούτε αυτοί οι οποίοι τελειώσαν τα πανεπιστήμια και πήραν επιτυχία Σοφοί κατά των Θεών είναι εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν και έμαθαν το λόγο του Θεού. Σοφοί κατά Θεών είναι εκείνοι οι οποίοι έμαθαν την Αγία Γραφή, εκείνοι οι οποίοι διάβασαν και διαβάζουν την Αγία Γραφή. Και μάλιστα σε αυτες τις ημερες τι δύσκολε που περνάμε, σοφοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν το μεγάλο προνόμιο να έχουν επαφή με το λόγο του Θεού και να διαβάζουν και να τρέχουν στους κύκλους και ποτέ μην σταματήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Και διδάξτε και τους νεότερους να τηρούν το παράδειγμά σας. Διότι όπως σας είπα, ό,τι προλάβουμε, προλάβαμε. Πλησιάζει η πτωχία, μην το ξεχνάτε. Πλησιάζει η στέρησης, λυσιάζει η σιγή Και όταν θα έρθει εκείνη η εποχή, κλέοντα θα παρακαλούμε να ακουστεί Λόγος του και θα φτάσουμε στις ημέρες του Έστρα. Ξέρετε ποιος ήταν ο έσδρα, Ο έσδρα ήταν βασιλιάς του Ισραηλτικού λαού. Και όταν ο λαός βρίσκεται στην εχμαλωσία της Βαβυλώνος, ο Ισραηλιτικός λαός, εκεί έμειναν περίπου 400 χρόνια σκλάβοι των Βαβυλωνίων, και τους έλειψε ο Λόγος του Θεού. Δεν είχαν την Αγία Γραφή κοντά τους. Και όταν μετά από τετρακόσια χρόνια τους επέτρεψαν οι Βαβυλώνιοι οι Βασιλείς να φύγουν και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, τα Ιεροσόλυμα, εγύρισαν λέγει και βρήκαν το Ιερό, τον Ναό του Σολωμούντος, κατεσκαμμένο. Δεν υπήρχε τίποτα κοράκια και αράχνες και σκορπικοί και φίδια ήταν εκεί που κάποτε υπήρχε οικηβωτός της Διαθήκης. Και τότε λέγει έπεσαν με τα μούτρα κάτω και κλαίγανε και ψάχνοντας μέσα στα ερήπια κάποιος ευρήκε την Αγία Γραφή τη βίβλο του Μωυσή και τότε την παρέδωσε λέγει στον Έσδρα, στον βασιλιά και ο Έσβρας συγκάλεσε το λαό και μαζεύτηκε ο λαός εκεί στην πλατεία που ήταν ο ναός και άρχισε να του διαβάζει. <κυρίζει> θέλετε να σας πω πόσες ώρες διάβαζε την Αγία Γραφή και θέλετε να σας πω πόσες ώρες άκουε ο λαός και θέλετε να σας πω πώς καθόταν ο λαός και άκουγε ο λαό λοιπόν ήταν γονατιστός και έκλαιε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν αναζήτησε ούτε φαγητό ούτε νερό ακόμα και τα παιδιά τα μικρά που τα κρατούσαν οι μανάδε στα χέρια τα αισιόπησε ο Κύριος προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα να ακούσουν οι άνθρωποι το Λόγο του Θεού αυτή την όρεξη είχαν τότε οι Ισραηλίτες. Ας δείξουμε τώρα αυτή την όρεξη εμείς. Γιατί όπως σας είπα έρχονται οι μέρες δύσκολες. Μακάριος Ανήρ λέγει παρακάτω ω εισακούσετε μου. Ευτυχισμένος εκείνος λέγει που θα με ακούσει. Όχι μόνο που θα με ακούσει, θα με εισακούσει. Γιατί άλλο το ακούω και άλλο το ισακούω. Ισακούω, είδατε που λέμε, κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου. Δεν λέμε απλώ, κύριε, άκουσε την προσευχή μου. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου. Το κύριε, εισάκουσον σημαίνει, κύριε, αυτό που θα σου πω, μη μόνο στα σου, βάλτο μέσα στην καρδιά σου. Και κοίταξε να μου το ικανοποιήσεις αυτό που θα σε παρακαλέσω. Άλλο το ακούω και άλλο το εισακούω. Και εδώ βλέπετε ο Κύριος δεν χρησιμοποιεί τυχαία φράση. Δεν λέει μακάριος εκείνος που θα με ακούσει, αλλά μακάριος εκείνος που θα με εισακούσει. Εκείνος δηλαδή ο οποίος τον λόγον μου δεν θα τον αφήσει μόνο με στα αυτιά του και φεύγοντα από το Λόγο του Θεού, ο Λόγος θα φύγει, αλλά θα τον βάλει μέσα στην καρδιά του και θα τον κλειδώσει. Και ο Λόγος Αυτός θα γίνει βίωμά του. Και παρακάτω, για αυτόν τον άνθρωπο λέγει που θα ακούσει τον νόμο του Κυρίου, έξω δήμο, έξω της ζωής. Όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή, και θα έχουμε εισακούσει το Λόγο του Θεού και θα έχουμε υπακούσει στο Λόγο του Θεού και θα έχουμε ανταποκριθεί στο Λόγο του Θεού και θα έχουμε ετοιμαστεί με τα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτή τη ζωή που θα έρθει κάποια στιγμή τότε εγά ρε εξοδή μου έξοδη ζωής. τότε η έξοδος αυτού από τον κόσμο, τον μάτιο αυτόν θα είναι όχι έξοδος θανάτου όπως νομίζουμε οι πολλοί αλλά θα είναι έξοδος ζωής από τη μια ζωή θα πάει στην άλλη ζωή και τα λόγια του Κυρίου δεν διαψεύδονται αγαπητοί μου αδελφοί. ούτε ποτέ να αμφιβάλλεται για αυτά που λέει ο Κύριος είναι τόσο μεγάλες αλήθειες πολύ μεγαλύτερες από το ότι τώρα η ώρα είναι εξήμιση γιατί μπορεί να μην είναι και 6 .30. ο λόγος του Κυρίου είναι αληθεστέρο ακόμα και από το γεγονός ότι το βράδυ θα δίσει ο ήλιος γιατί δεν ξέρουμε αν θα δίσει ο ήλιος ο λόγος του Κυρίου είναι βεβαιότερος από ότι το πρωί θα ανατύλει ο ήλιος γιατί δεν ξέρουμε αν θα ανατύλει ο ήλιος επομένως απόλυτη βεβαιότητα στα λόγια του Κυρίου και στο τέλος, είναι υποχρεωμένος ο Κύριος να μας κάνει και μία δυσάρεστη ειδοποίηση, δυσάρεστη ειδοποίηση, ότι οι αμαρτάνοντες εσείς εμέ, ασεβούσιν ειστα σε αυτόν ψυχάς. Όποιος λέει αμαρτάνει στον νόμο μου και παραβιάζει τις εντολές μου, λέει ο Κύριος εμένα κακό δεν μου κάνει. Ασεβεί στην ψυχή Του. Την ψυχή Του θα ταλαιπωρήσει. Η ψυχή Του θα το πληρώσει. Η ψυχή Του θα έχει το κόστος. Μπλαστημάς, υβρίζεις, εσχρολογείς, απομακρύνεσαι από την Εκκλησία, παραμελείς τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν προσεύχεσαι, δεν κάνεις τα χρέη σου, τι ανάγκε της ψυχής σου, η ψυχή σου θα πληρώσει. Μην νομίζει ότι ο Θεός έχει να υποστεί κάποιο κακό από αυτά τα οποία εσύ αμελείς και παραμελείς και παραβιάζεις ενδεχομένως. Ο ασεβής και αμαρτωλός αδελφοί μου είναι όπως τον λέγουν οι Άγιοι Πατέρες είναι σαν τον τρελό εκείνο ο οποίος βγαίνει έξω την ηλιόλουστη ημέρα και κοιτάει επάνω και προσπαθεί να φτύνει τον ήλιο για να προσπαθήσει να τον σβήσει μετα, με τα σάλια του. Αλλά τελικώς τα σάλια του θα πέσουν στα μούτρα του. Αυτό είναι, δυστυχώς, το αποτέλεσμα της τρέλας του αμαρτωλού ανθρώπου. Ο Κύριος μας ειδοποιεί, οι αμαρτάνοντες εις εμέ, ασεβούς είναι εις ψυχάς. Και οι μισούντες με, αγαπώσει θάνατο. Και όσοι με μισούν και με αποστρέφονται, αυτοί έχουν συμφιλιωθεί πλέον με τον αιώνιο θάνατο, με την αιωνία κόλαση μην τρέπεστε να το λέτε και μην φοβάστε να το λέτε όπως χαίρεστε να μιλάτε για παράδεισο να μιλάτε και για κόλαση έστω κι αν η κόλαση είναι τρομερή και φοβερή έστω κι αν η κόλαση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος Πλην όμως δυστυχώς υπάρχει και υπάρχει για όλους εκείνους οι οποίοι απεστράφησαν τον Θεό για όλους εκείνους οι οποίοι αποχωρίστηκαν από τον Θεό για όλους εκείνους σημειώστε το που θέλησαν να πάνε στην κόλαση για όλους εκείνους που θέλησαν να πάνε στην κόλαση αυτά με λίγα λόγια είπαμε το περασμένο Σάββατο Και τώρα θα προχωρήσουμε στο κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο. Και η πρώτη στίχη του ενάτου κεφαλαίου είναι αδερφοί μου στίχη προφητική. Δηλαδή θα δείτε εδώ ότι ο Κύριος μας μιλάει για πράγματα τα οποία τα βιώνουμε σήμερα. ο Κύριος μας μιλάει για πράγματα για μυστήρια αιώνια, σωτήρια και θα δείτε πόσο χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις που κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει σας διαβάζω το ιερό κείμενο και μετά θα το εξηγήσουμε προσέξτε παρακαλώ η σοφία οκοδόμησεν εαυτοί οίκων και υπήρησε στήλου 7. Έσφαξε τα εαυτοί στήματα, εκέρασεν εις κρατήρα των εαυτή ίνων και τιμάσα το την εαυτή τράπεζαν. απέστηλε τους εαυτοίς δούλους Συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Όσε στην άφρον εκκληνά το πρόσμε, και τι ενδεέση φρενών είπε: Έλθετε φάγετε των εμών άρτων, και πίετε ίνων ον εκέρασε η μην. Απολύπεται αφροσύνην ή να εις τον αιώνα βασιλεύσετε και ζητήσατε φρόνησιν και κατορθώσατε εν γνώση σύνεση. <κυρίζει> Αυτό είναι το ιερό κείμενο. Είναι έξι στίχοι. Είναι η έξι πρώτη στίχη του ενάτου κεφαλαίου των παρομοιών του Σολομόντο σα είπα ότι το κείμενο αυτό είναι προφητικό και για να δούμε γιατί είναι προφητικό τι λέει στην αρχή η Σοφία λέει ο κοδόμησε οίκον ποια είναι η Σοφία είναι ο Κύριος η Σοφία ο Κύριος είναι το πνεύμα το Άγιον η σοφία είναι ο αληθινός Θεός και ο αληθινός Θεός λέγει έφτιαξε σπίτι οκοδόμησε για τον εαυτό του σπίτι και ποιο είναι το σπίτι του Θεού είναι η εκκλησία Και όχι τόσο η Εκκλησία, το ντουβάρι και σε αυτό ασφαλώς υποχρεούμεθα να πηγαίνουμε για να παίρνουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας αλλά κυρίως το σπίτι του Θεού που το έφτιαξε ο ίδιος ο Θεός είναι η εν γέννη ορθόδοξος Εκκλησία μας την οποία ορθόδοξη Εκκλησία μας ο Κύριος λέγει Υπήρξε στήλου 7. Την εκκλησία του ο κύριο λέγει την έφτιαξε επάνω σε 7 στήλου. Μήπω του ξέρετε αυτού του στήλου, του έχουμε πει τόσε φορέ. 7 είναι οι στήλοι, ποιοι είναι αυτοί οι στήλοι, τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Το βάπτισμα, το χρήσμα η εξομολόγησης, η Θεία Κοινωνία, ο γάμος, η ιεροσύνη και το ευχέλιο. Η Εκκλησία του Χριστού στηρίζεται επάνω σε αυτά τα επτά μυστήρια, επάνω σε αυτούς τους επτά στήλου. Κατάργησε στον ένα στήλο... Δεν ανήκεις πλέον στην Εκκλησία του Χριστού. Παράδειγμα. Έκανες πολιτικό γάμο. Κατήργησες το μυστήριο του γάμου. Δεν παναβρίζεις. Δεν παναβλαστημάς. Δεν πανακατηγορείς τους παπάδες και τους δεσποτάδες και να τραβάς τους τριανταφυλλόπουλους και δεν ξέρω ποιον άλλονε. Ήδη μόνος σου αποκόπηκες από την Εκκλησία. Άκουσα προχτές, μου είπε κάποια κυρία, δυστυχώς, δυστυχέστατα, πρέπει να το πω δημοσία και το είπα και την περασμένη Τετάρτη δημοσία και το άκουσε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, όσοι ακούν το ραδιοφωνικό σταθμό, δυστυχώς υπήρξε εδώ παπά. παπάς, ο οποίος επιτρέπει σε ανθρώπους που έχουν κάνει πολιτικό γάμο και πηγαίνουν και κοινωνάνε ανενόχλητοι και εξομολογάτε αλληνόχλητοι. Αυτά αδερφοί μου είναι φρικτά πράγματα. Και αυτοί που συμμετέχουν και κάνουν αυτά είτε παπάδες είναι, είτε δεσποτάδες είναι, είτε λαϊκοί είναι γιατί τα ξέρουν οι λαϊκοί αυτοί θα καούνε, θα γίνουν κάρβουν. Λιγότερη κόλαση θα έχεις να μην κοινωνήσεις ποτέ στη ζωή σου, λιγότερη κόλαση θα έχεις, παρά να κοινωνείς υπό τιάφτας προϋποθέσεις. Κατήργησες το γάμο, Αυτοκαταργήθηκε. Δεν χρειάζεται να συνέρθει η Εκκλησία για να σε αφορίσει. Δεν συνέ, δε, δε, δε χρειάζεται ο παπάς ή ο δεσπότης να σε αναθεματίσει και να σε αφορίσει για να σε διώξει από την Εκκλησία. Ήδη αυτοαφορίστηκες και ήδη αυτοαναθεματίστηκες. Και δεν πας να πηγαίνει, Εγώ θα σου πω κάτι. Να πηγαίνει και να κοινωνάς καθημερινά. Κάρβουνο θα γίνεις και θα γίνεσαι και άλλο το μείνει και την πανιαίως θα είσαι και δεν πρόκειται να τολμήσει άνθρωπος να ανοίξει τον τάφο για γιατί θα βρομοκοπάς άγιοτος θα είσαι για να κάνεις τέτοια πράγματα εδώ η εκκλησία πρέπει να αναλάβει τα χρέη της αλλά σας επαναλαμβάνω και η εκκλησία να μην τα αναλάβει εσύ πλέον είσαι ήδη αφορισμένος και αναθεματισμένος και για να πούμε και κάτι άλλο δεν είναι μόνο αναθεματισμένοι και αφορισμένοι αυτοί οι οποίοι κάναν πολιτικό γάμο αλλά και αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε πολιτικούς γάμους μα λέει η παππούλη ήταν το παιδί μου, ήταν η κόρη μου ε, έτσι συμφωνήσαν, αγαπηθήκαν ξέρω εγώ έπρεπε να πάω όχι κύριε όχι κύριε εδώ συμμετέχεις σε μια κωμωδία συμμετέχεις σε μια θεομπεξία συμμετέχεις σε, ένα, σε μια δυστυχώς τελετή η οποία ακυρώνει ένα από τα βασικά θεμέλια της εκκλησίας ένα στήλο και αυτό ο στήλο είναι το μυστήριο του γάμου να φύγω από το γάμο να πάω στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας τη εξομολογήσεως το κατήργησες για τον εαυτό σου πόσα χρόνια έχεις να πάει να 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 ευρίκα κάποτε ένα 80 χρόνια είχε να πάει να Δεν χρειάζεται. και αυτοαφορίστηκε και αυτοκαθερέθηκες και ήδη πλέον είσαι όσο και αν μου λες ότι είσαι καλός χριστιανός, και όσο και αν μου λες ότι προσφέρεις τις εκκλησίες, και όσο και αν μου λες ότι κάνεις δωρεές, και όσο και αν μου λες ότι θέλεις να προσεύχεσαι και να κάνεις και να ράγεις, είσαι ήδη αποκομμένος και αναθεματισμένος από την εκκλησία. πείτε εκεί που ακούτε ότι κάποιος σκοπεύει να κάνει πολιτικό γάμο και ουσιαστικά να νομιμοποιήσει την πορνεία, γιατί αυτό είναι πολιτικός γάμος αυτό σημαίνει νομιμοποιήσει την πορνεία και ακυρώνεις το ιερό μυστήριο της Εκκλησίας μας Επτά στήλους 7 στήλους έχει η Εκκλησία και αυτοί οι επτά στήλοι είναι τα 7 μυστήρια Κατήργησε το γάμο, κατήργησε το βάπτισμα, κατήργησε τη θεία κοινωνία, κατήργησε την εξομολόγηση. Ό,τι και αν κατήργησε για τον εαυτό σου, να ξέρεις ότι αυτό θα είναι πλέον η θηλιά μεθαύριο από την οποία θα αυτοκρεμαστεί. Δεν θα συγκρεμάσει ο Θεό, γιατί ο Θεός σα το έχω ξαναπεί, ούτε δίμιο είναι ούτε κακούργο είναι. Μόνο σου επιλέγει το θάνατό σου μόνος σου επιλέγεις την αιώνια σου καταδίκη. Βλέπει Βλέπεις που είναι το προφητικό. Ο Θεός έφτιαξε την εκκλησία και έτσι είναι και την εστήριξε λέγει επάνω σε επτά στήλους. Και μετά τι έκανε, άκου. Έσφαξε λέγει τα εαυτοί στήματα είναι το θύμα το μεγάλο που σφάζετε; ποιο είναι ακούσατε προκτές, πριν από λίγο καιρό τη μεγάλη εβδομάδα έρχεται λέει ο Κύριος έρχεται ο Κύριος επί σφαγήν εκούσιον. το πάθος του Κυρίου τι ήτανε η εκούσιος σφαγή του Εκεί επάνω στον Γοργοθά ο Κύριος σφάζεται. Πεθαίνει δηλαδή με τη θέλησή του. Το θύμα το οποίο σφάζεται με το οποίο θύμα όπως θα δούμε παρακάτω με το σφάγιον αυτό θα ετοιμαστεί η τράπεζα αυτό το θύμα είναι ο κύριο Ιμώνη Ιησούς Χριστός. Έσφαξε τα εαυτή θύματα και κέρασε εις κρατήρα των εαυτή ίνων και η τιμάσα την εαυτή τράπεζα. Έσφαξε λέει το θύμα τη, έβαλε στο ποτήρι ίνο, κρασί και έχει έτοιμο το τραπέζι. Σας λέει τίποτα αυτά? Θυμάστε τίποτα από αυτά? <και> Πού τα βλέπουμε αυτά? Στη Θεία Λειτουργία. Εκεί που σφάζεται ο Κύριος επάνω στην Αγία Τράπεζα, εκεί που μέσα στο Άγιο Ποτήριο χύνεται το αίμα του, και εκεί που ο Κύριος ετοιμάζει το τραπέζι Την αγία τράπεζα. Και εκεί που μας καλεί όλος, Έτσι λέει. Με τα φόβου θεού, πίστεως και αγάπης προσέρθετε όλοι. Όχι ένα. Όχι δυο. Όχι πέντε. Όχι δέκα. Όχι είκοσι. Πεντακόστι. Χίλιοι. Όσοι είστε. είναι ή δεν προφητικό τι σας λέει αυτό μιλάει για τη Θεία Κοινωνία ναι ή όχι και φανταστείτε ότι αυτό το ιεροκείμενο έχει γραφεί 3.000 χρόνια χρόνια πρώτου Χριστού τότε που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνέβαιναν αυτά σήμερα μετά ουσιαστικά από πέντε χρόνια έσφαξε το θύμα της η Σοφία ο Κύριος δεν λέει απέστειλε λέει τον Υιόν του το μονογενήν ε, ο οποίος ήρθε εδώ για να σταυρωθεί να σφαγεί να μας δώσει το σώμα του και το αίμα του για να σωθούμε Για αυτό τον έστειλε ο Κύριος η Σοφία έσφαξε το θύμα της τον Κύριό μας και μας τον έδωσε για να φάμε τη σάρκα του και να πιούμε το αίμα του και όποιος μετέχει, συμμετέχει στο μυστήριο αυτό της Θείας Κοινωνίας έχει ζωή λεόνιον μας είπε ο Κύριος ε? ο τρώγων μου τη σάρκα να, τη σάρκα του, ακούς δεν λέει το ψωμί, θα το πήγε το ψωμί παρακάτω. Θα το πήγε το ψωμί. Για να καταλάβεις ποια είναι η σάρκα. Αλλά βλέπεις εδώ, τι λέει. Εσφάγει και δεν μιλάει για ψωμί. Ο τρόγων μου τη σάρκα. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου λέει ο κύριος. Και εκείνος που πίνει το αίμα μου και πίνων μου το αίμα Έχει ζωή λεόνια. Αυτός θα ζήσει λεόνια. Τι σας είπα, το ίδιο χέρι τα έγραψε. Το ίδιο χέρι τα έγραψε στην Παλιά Διαθήκη το ίδιο χέρι τα γράφει. Απλώς εδώ τα γράφει με το χέρι του Σολομόντα εκεί τα γράφει με το χέρι του Ιωάννου του Ευαγγελιστου. Ο ίδιος ο Κύριος γράφει. Διότι η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστός. Διότι η Αγία Γραφή γράφει από την πρόνοια και την έμπνευση του Θεού. Και τι λέει παρακάτω. Για προσέξτε. Απέστειλε λέγει τους εαυτείς δούλους η Σοφία. Συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επικρατήρα λέγουσα. Στη συνέχεια λέει έστειλε η Σοφία ο Θεός έστειλε τους δούλους του να κάνουν κήρυγμα και να προσκαλέσουν το λαό να έρθει στον κρατήρα, κρατήρα είναι το ποτήρι να έρθουν ο κόσμος στο ποτήρι να κάτσουν στο τραπέζι να πιούν από το ποτήρι αυτό, το Άγιο ποτήρι και ποιοι είναι αυτοί οι δούλοι του Θεού, εμείς είμαστε εμείς οι Παπάδες, εμείς οι Ιεροκήρυκες, οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι Απόστολοι πρώτοι απ' οι Επίσκοποι, οι Ιερείς, οι Ιεροκήρυκες, οι Πνευματικοί Πατέρες μέσα από τα εξομολογητήρια. Τι πας να κάνεις στο εξομολογητήριο, δεις τι λες, παππούλη, Ήρθα να μου διαβάσεις μια ευχή να πάω να κοινωνήσω να πάω στο κρατήρα να πάω στο ποτήρι να πάω στο Άγιο ποτήρι είδες γιατί είναι προφητικό το κείμενο και πήρε παρακάτω σε καλό εγώ, ο Ιεροκήρυγας, και σου λέω, τι σου λέω, τόση ώρα τι σας λέω εδώ. Και τόσα χρόνια τι σας λέω εδώ. Γιατί έχουμε πόσα χρόνια μετά, δέκα χρόνια είμαστε εδώ. Συμπληρώσουμε το εντέκατο τώρα, είμαστε έντεκα χρόνια εδώ. Έντεκα χρόνια, πότε περάσανε. Έντεκα χρόνια είμαστε εδώ. Από το 95 και τώρα πάμε το 2006 θα ξανάρθουμε. Εκλήσαμε πάλι το 2005. Λοιπόν, τι λέει Τι σας λέω εγώ τόσα χρόνια Τι σας λέω Όσες την άφρον Εκλεινά το πρόσμε Σας μεταφέρω τη φωνή του Θεού Και τι σου λέω Όποιος αισθάνεται Ότι δεν έχει πολύ μυαλό Χριστού Να έρθει εδώ να μάθει Αυτά δεν σας λέω έχει πολύ μυαλό Χριστού Ή δεν έχει καθόλου Τι λέεις εσύ Ξέρετε τι μου λένε, Πολύ. από εσάς, εσύ τα λέτε εδώ, εσύ τα λέτε, Εσύ τα λέτε. Μου το λένε πολλοί. Λέει παπουλι ενομίζαμε ότι ξέραμε. Από την ώρα λέει που ήρθες και μιλάς, έχουμε μαύρα θα δεν ξέρουμε τίποτα. Μαύρα, δεν ξέραμε τίποτα. Ακούς? Όποιος λέει είναι άφρον, άφρον σημαίνει δεν ξέρει πολλά, δεν έχει νου Χριστού, να έρθει εδώ να μάθει. Και είστε ευτυχείς που έρχεστε εδώ. Είστε ευτυχείς. Διότι εδώ είναι η σοφία που μας είπε προηγουμένως. Εδώ, εδώ, εδώ σε αυτή την αίθουσα εδώ. Γιατί βλέπετε εδώ ο λόγος του Κυρίου κηρύσσεται απεριτμητός και να εύχεστε μέχρι τέλους με τη χάρη του Θεού. Δεν το καμαρώνω αλλά σας έχω πει κι άλλη φορά αυτή είναι η αποφασία μου. Παν μπήκα σε αυτό το κλειό, μπήκα σε αυτό το ράσο μέσα είπα Θεέ μου για τη δόξα σου. Μόνο για σένα. Τίποτε άλλο. Όσες στην Άφρον, εκκληνά το πρόσβο Μην νομίζεις ότι ξέρεις, δεν ξέρεις Έλα λοιπόν εδώ να μάθεις Και άφησε Ότι δίθεν, έλα να σου μάθω Εγώ ξέρω να σου υπό Τι ξέρεις, τίποτα δεν ξέρεις Είδατε τι είπε ο Κύριος Εμείς δε μη κληθείτε ραβή Εσείς μην είπετε για τον εαυτό σας Ότι είμαι δάσκαλο. Ίσες στην ο διδάσκαλος και ο καθηγητής ο Χριστός Ένα είναι ο δάσκαλος και εγώ ως φερέφωνο του Χριστού κάθομαι εδώ που κάθομαι αλλήμονό μου να πιστέψω ότι κάθομαι και σας λέω δικές μου φιλοσοφίες τότε ο Κύριος θα με μουγκάνει θα με πατάξει όπως επάταξε κάποτε τον Ηρώδη, τον βασιλιά, με άγγελο εγώ είμαι το ηχείον ξέρεις τι είναι το ηχείον, το ηχείον. μιλάει ο Θεός και η φωνή του ακούγεται μέσα από μένα τον βρωμερό λόγος Κυρίου είναι αυτό που σας μεταφέρω και σε αυτούς λέει που είναι ενδεείς φρενών και τις ενδεέσει φρενών, αυτοί δηλαδή που δεν ξέρουν πολλά, είναι η πτωχή το πνεύματι που μας είπε ο Κύριος στους μακαρισμούς, θυμάσαι ο πρώτος μακαρισμός, μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αυτοί που είναι ενδεείς φρενών δεν ξέρουν πολλά, δεν έχουν μεγάλη ευστροφία, δεν μπορούν να μάθουν πολλά, δεν μπορούν να μάθουν κακόμηροι, ερχόνται, καθόνται εδώ πέρα, ό,τι μου πά, ό,τι μου μπει στο μυαλό μου, λέρε πολλοί. Τι τους λέει ο Κύριος Έλθετε φάγετε Τον αιμών άρτον. Να ο άρθος. Να ο άρθος. Το βλέπεις Ελάτε να φάτε το δικό μου ψωμί Ψωμί Προφητικές κουβέντες αδερφοί μου Τη σάρκα του Προηγμένως μας τη λέει σάρκα του Και τώρα μας τη λέει ψωμί Έλθετε φάγετε Τον αιμών άρτον Και πίετε ίνον και να το αίμα Του, περάτε να πιείτε κρασί τον δικό μου ίνων και τον δικό μου άρτο. κι άμα δεν έμαθες πολλά από το κήρυγμα εσύ που δεν έχεις πολύ μεγάλη ευστροπία εκεί που θα φωτιστείς είναι όταν θα πάνε να εκεί θα πάρεις όλη τη σοφία του Θεού αν πας με φόβο Θεού Όπω το λέει εκεί ο ιερέας με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης Προσέρθε. αν πας έτσι με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης τότε θα σε φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο τότε θα γίνεις ηχείων και εσύ όπως θυμάσαι η άγιοι Απόσταλη θυμάσαι όταν μπήκε μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον κατά την ημέρα της Πεντηκοστής Θυμάσαι εκείνη η αγράμματη αστοιχία ότι οι ξυπόλοιποι ψαράδες έγιναν ε, τι γίναντε, γίνανε. Γίνανε πάνσοφοι, πάνσοφοι. Το πνεύμα του Άγιον του σε και τα ξέραν όλα. Αυτοί που πριν από λίγο δεν ξέραν τίποτα. Ελάτε να φάτε. Έλθετε φάγετε τον Εμονάρτη. Αυτό σε καλό εγώ, έτσι δεν σε καλό Έλα στην εκκλησία να φας Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος Το Χριστό δεν χρειάζεται να τον δεις, όχι Και οι Εβραίοι τον ήταν και δεν τον πιστέψανε. Και οι Γραμματίσεις οι Φαρισαίοι τον ήταν δεν τον πιστέψαν Το Χριστό ποιος θα τον πιστέψει εκείνος που θα τον φάει που θα Τον φάει με φόβο Θεού, μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης εκείνος που θα κοινωνήσει άξια εκείνος μαθαίνει τι είναι ο Χριστός νομίζω σας έχω πει στο παρελθόν όταν ο πατήρ Πορφύριος η μεγάλη αυτή φυσιογνωμία του 20ου αιώνας επήγε για πρώτη φορά λέει στο Άγιον Όρος Εκεί έχουν αρχεί οι πατέρες και κυρίως τα παλαιά χρόνια είχαν αρχεί όποιος πήγαινε για πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, όσο καλός κι αν ήταν του βάζανε ένα κανόνα τέσσερα-πέντε χρόνια να μην κοινωνήσει. Να τον ξεκινήσουν από το άλφα του λέμε, από το 0. Και κάθισε αυτό το παιδί εκεί τέσσερα-πέντε χρόνια δεν κοινωνούσε. Πατήρ Πορφύριος, ε? Και όταν λέει μετά από 4-5 χρόνια του είπαν ότι θα κοινωνήσεις και πήγε λέει και κοινώνησε των αχράτων μυστηρίων τρελάθηκε Του ήρθε μέσα του ιερή τρέλα όχι ήταν και του πάμε εκεί μπουλούκι, μπουλούκι έχουμε καταλάβει τι γίνεται τι συμβαίνει εκεί μεγάλη πέμπτη, oh, ένας πάνω πάνω στο άλλο βριζόνται μεταξύ τους σπρωγνώνται, κατηγοριώνται κομπανιώνται ποιος θα πάει πρώτος αν είναι αυτό τρελάθηκε τρελάθηκε, τον έπιασε η ιερή τρέλα. και τι λέει το διάβαζε στη ζωή του μετά λέει, όταν τελείωσε η λειτουργία, βγήκε όξω λέει στο δάσο, στο δάσο και έτρεχε. Έτρεχε, πιλάλα και καβάλα και τα δέντρα. Αν πάνω, κατέβαινε σαν τη μαϊμού. Και έλεγε, Χριστέ σε είδα, Χριστέ σε είδα, Χριστέ σε είδα. Σε γνώρισε. Σε είδα ποιο είσαι. Γέψαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος έφαγε τον Χριστόν μετά από πέντε χρόνια που τον είχαν καταρτήσει οι πατέρες του η πνευματική του πατέρες τον είχαν κάνει πλέον λαβιόνι τον είχαν κάνει ήλιο φωτεινό και όταν ο ένας ήλιος συνάντησε τον άλλο τον άλλο τον μικρό τον ήλιο ετρελάθηκε ο μικρός ο ήλιος και άρχισε πλέον να εκδηλώνεται έτσι αυτή είναι η θεία Κοινωνία Όχι εσύ που λες, και εγώ που λέω Α, δεν μπορώ να νηστέψω, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο. Τι, προσευχή, και άλλη προσευχή. Και άλλη προσευχή. Ξέρες τι σημαίνει προσευχή. Δεν έμαθας ακόμα. Για να φτάσουν αυτοί οι πατέρες μου, αδερφοί μου, οι πατέρες μας αυτοί να φτάσουν στη θεία κοινωνία, είχαν μάθει πρώτα τι είναι νηστία, τι είναι προσευχή, τι είναι επικοινωνία με τον Θεό, τι είναι ελευθερία, τι είναι αγάπη. Γιατί όλα αυτά! όλα αυτά σε ολοκληρώνουν και ολοκλήρωση τι σημαίνει Θεία Κοινωνία δεν ξέρεις εσύ τι σημαίνει προσεύχη στο πότε κανείς εγώ δεν μπορείτε να πείτε εδώ σας το λέω εδώ σας το έχω πει ε, το έχω πει για πέστε την αλήθεια το έχω πει, το έχω πει. δεν μπορείτε να με εγκαλέσετε ενώπια του Θεού για μου πεις ότι δεν το πεις. έλθετε φάγετε, ελάτε να φάτε των άρτων του Θεού και πιέτε τον το κρασί το οποίο σας έχω κεράσει, σας το έχω έτοιμο στο Άγιο Ποτήριο, ελάτε και εμεί τι λέμε ε, τι λέμε, α αγρόνιγόρασα θυμάστε την παραβολή, αγρόνιγόρασα το ώρα, σίγχαμε πόγω στην εκκλησία εγώ έχω κυνήγη σήμερα εγώ έχω ψάρεμα Αγρόνι γόρασα. Τι λέει ο άλλο, πέντε βουών, πέντε ζεύγε η γόρασα. Και πάω να το δοκιμάσω. Ποια είναι, ξέρει, ποια είναι αυτά τα ζεύγε βουών. Ένα ζεύγο, τα μάτια. Άλλο ζεύγο, τα αυτιά. Άλλο ζεύγο, τα ρουφούνια. Άλλο ζεύγο, αυτά που βγαίνουν και αυτά που μπαίνουν. Σωστό. Και άλλο ζεύγο. Πέντε. Μάτια, φτιά, ρουθούνια, στόμα. Γιατί δεν επανακοινωνήσεις, γιατί δεν πας στην εκκλησία. Α, γιατί, για πες μους, γιατί. Γιατί όλη η νύχτα ξενύχτησες τη δηλώσεις. Να, το ένα ζεύγο. Γιατί ήθελες να πάω να ακούσει τραγουδάκια. Ε, μας Γιατί. Γιατί ήθελες να πλησιάσεις Να μυριστείς Εσχρά μοίρα Γυναικών και ανδρών Στα κέντρα της διαφθοράς Γιατί Γιατί ήθελες να φας Γιατί ήθελες Σαρκικές απολαύσεις Τα χεράκια Σαρκικές απολαύσεις το σημαίνει ζεύγη βοώνει η γόρασα πέντε και πάνω να τα δοκιμάσου δεν έρω και ο άλλος τι είπε γυναίκα έγιμα "Μη με ενοχλείς. αυτοί είναι οι λόγοι που φύγαμε από το Άγιο Πωτήριο για ρώτησέ του, για ρωτήστε εσείς για πηγαίνετε ρωτήστε τους γιατί δεν εξομολογέσαι, γιατί δεν κοινωνάζει, για πηγαίνετε ρωτώ τους. Του λένε πολλοί μας ρίχνουν τις κατηγορίες εμάς, α ο παπάς είναι αυστηρός, ο παπάς κάνει έτσι, ο παπάς κάνει αλλιώς, ποιος παπάς, ποιος παπάς, ψέματα, ψέματα, Φτηρός! ας ήταν ο Ιερός Χρυσόστονος και θα σου έλεγα ποιος είναι ο αυστηρός. Α ήταν ο Μέγας βασίλιος, Ας ήταν ο Μέγας Αθανάσιος Ας, ήταν ο, Μέγας ας ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ας ήταν αυτοί οι πατέρες Και τότε θα λέγαμε Αν ο Τιμόθεος είναι αυθυρός Και ποιος Τιμόθεος είναι αυθυρός Που έρχεσαι και μου λες εμένα Τι μου λες Απάτησα τον άντρα μου Και εγώ θα σου δώσω να κοινωνήσεις Αν δείξεις με τα μέλια Στους έξι μήνες των έναν χρόνο Θα κοινωνήσεις Για τράβα να δεις τι γράφει ο κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου για, αυτόν που απάτησε, για αυτή που απάντησε τον άντρα ή για τον άντρα που απάντησε τη γυναίκα για πήγαινε να ειδήσεις 20 χρόνια χω χωρίς διακοινωνία 30 χρόνια χωρίς διακοινωνία για πήγαινε να ειδήσεις ποιος είναι ο αυστηρός ελάτε να φάτε τον εμονάρτον Λέει ο Κύριος Γεύσαστε και είδετε Απολύπετε αφροσύνη Ή να εις τον αιώνα βασιλεύσετε Λέει παρακάτω Ελάτε λέει αφήστε Αφήστε Την αμαρτία Αφήστε την τρέλα που σας δίνει ο κόσμος Απολύπετε αφροσύνη Ο κόσμος σας έχει τρελάνει ο κόσμος Είδατε τι είπε ο Κύριος στο πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, δεν τι λέει ε? «Φύλαξε λέει Θεέ μου τους μαθητάς μου από τον κόσμο» «Από τον κόσμο» «Και δεν εννοεί τους ανθρώπους από τον κόσμο, εννοεί την κοσμική νοοτροπία «Τις θεωρίες του κόσμου» <Τι> «Τήρησον αυτούς εκ του κόσμου» «Φύλαξε τους από τον κόσμο» τήρησε απολύπεται αφροσύνη αφήστε την τρέβα του κόσμου αφήστε τις θεωρίες του κόσμου αφήστε την ανοησία του κόσμου αφήστε τις διασκεδάσεις του κόσμου ο κόσμος θέλει να σε καταστρέψει δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος συνεργάζεται με τον διάολο άψογα για να σε οδηγήσει εκεί που θέλει αυτός και κοιτάτε το στη ζωή σα μόλι. Να δείτε τι λέει, τι λέει ο κόσμος και τι λέει η εκκλησία. Όλα τα αντίθετα λέει ο κόσμος. Η εκκλησία, σου λέει, η εκκλησία σου λέει το πρωί της Κυριακής να πας στην εκκλησία. Τι λέει ο κόσμος. Ωραία, αν δεν κάτσε κοιμήσου ρε, βλαμένε. Πας στην εκκλησία, πρωί πρωί, τι σε έπιασε. Έτσι δεν σου λέει ο κόσμος. Αυτή είναι. Αυτή είναι η θεωρία του κόσμου. «Και ζητήσετε φρόνησιν, ίνα και κατορθώσατε εριγνώσεις ίνες» «Ελάτε κοντά μου» λέει ο Κύριος «Και ζητήστε μου φρόνησιν» «Ζητήστε μου σοφία» «Από μένα θα πάρετε σοφία» Έτσι λέει ο Κύριος και εδώ που ήρθατε, σας το είχα πει και την περασμένη ομιλία μας το περασμένο σάμα, το σας το λέω και τώρα «Είστε ευτυχείς» «Είστε ευτυχείς» Κι αν θέλετε να μ' ακούσετε εγώ μπορεί να πεθάνω, δεν το ξέρω. Μπορεί του χρόνου να μην είμαι. και αυτό δεν το να το ξέρει κανείς. Εσείς όμως, εσείς όμως, δεν το ξέρω ο Κύριος το ξέρει. Εσείς όμως, μην φύγετε από εδώ. Και όχι από εδώ μόνο, όπου ακούτε λόγον Θεού, εκεί κολλημένοι. σαν το στρίδι, το ξέρει το στρίδι, το κολλάει πάνω στην πέτρα. Και δεν το με τίποτα, εξαντοστρίδι να σε κολλημένος επάνω στον Λόγο του Κύριου. Την πέτρα, το βράχο, τον αιώνιο, τον Κύριο ημώνης του Χριστόν, τον οποίον να παρακαλούμε, να ευχόμαστε σε Αυτόν όλοι μας, υπέρ εαυτών και αλλήλων, εσείς για μένα και εγώ για σας, να τύχουμε της αιωνίου ζωής και μακαριότητος. Αμήν.